Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ή και στου στους των αιώνων, να Δόξα Συ, ο Θεός ημών, δόξα Συ, βασιλεύ ουράνι, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και, και σόσουν αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Ξένα μαζευτήκαμε και φέτο με η βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά και θα συνεχίσουμε τουλάχιστον να τελειώσουμε το ψαλμόν αυτόν τον οποίο μελετούμε εδώ και αρκετά στον τον καιρό είναι ο Ψαλμός 118 και είμαστε στο στίχο 48 επειδή τα νοήματα του Ψαλμού αυτού περιστρέφονται σχεδόν τα πιο πολλά γύρω από το ίδιο θέμα των εντολών του Θεού και της πιστότητας του ανθρώπου στις εντολές και τη σημασία που έχουν οι εντολέ του Θεού στη ζωή κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό μερικά θα τα προσπερνούμε, αφού έχουμε, τα έχουμε ήδη εξετάσει σε άλλε περιπτώσει. Είμαστε λοιπόν στο στίχο 48, και λέει ο προφήτης Δαβίδ. Συγγνώμη, στο στίχο 56: Αυτή η γεννήθημη. Όχι, και εδώ λάθο. Βλέπετε, δεν είμαι καλό μαθητή. Έτσι έκαμνα και στο σχολείο. Στο Στίχον 86. Πάσε εντολέ, σου αλήθεια, αδίκω κατεδίωξα με βοήθη Αφού προηγουμένω μιλά για του παράνομου οι οποίοι του επρότειναν αδολεσχίας μακριά από τον νόμο του Θεού, και αυτοί οι παράνομοι βέβαια δεν η μόνο οι τότε ε, άνθρωποι εχθροί του προφήτου Δαβίδ αλλά οι παράνομοι τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, οι δαίμονες οι εχθροί της σωτηρίας του ανθρώπου και τονίζει τη σημασία του νόμου του Θεού ότι ο νόμος του Θεού υπέρχεται των άλλων ας πούμε αδωλεσιών. και είναι ανώτερος από ό,τι μπορεί να προτείνει η κοσμική νοοτροπία και τα πάθη και η αμαρτία προχωρά λοιπόν 86 λέγοντας Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθη σώμη". Μέσα από την εμπειρία του ο προφήτης Δαβίδ ομολογεί ότι όλες οι εντολές του Θεού είναι αλήθεια Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος λόγος του Θεού ο οποίος είναι λόγος περίπτως είναι αργός λόγος είναι λόγος χωρίς σημασία ή μικρά σημασία αυτό μας θυμίζει Αυτό το λόγο του Κυρίου στο Ευαγγέλιο που είπε ότι όποιος λύσει μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων ελάχιστος πληθείσαι την βασιλεία των ουρανών εκείνος όμως ο οποίος θα ποιήσει και θα διδάξει αυτός μέγας θα είναι στη βασιλεία των ουρανών δηλαδή λέει ο Χριστός ότι αυτός ο οποίος θα καταργήσει μία από τι που θεωρεί ότι δεν είναι τίποτα. Ε, αυτό θα είναι ικανό να στερηθεί της βασιλεία του Θεού γιατί ε, απέκοψε από τον εαυτό του από την τήρηση των εντολών του Θεού. Θεωρώντας με τη δική του κρίση ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Ε, είναι αυτό το πνεύμα που πολλές φορές το βλέπουμε ακόμα και σε εμά του ιδίους που έχουμε μοιράσει τις εντολές του Θεού σε μικρές και μεγάλες σε, τέλος πάντων, βαρισήμαντες και ο λιγότερο σημαντικές. Κατακρίβιαν όμως, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια και απαρέτητος και σημαντικότατος, εξίσου σημαντικός, ο, ολόκληρος ο Λόγος του Θεού. Ό,τι είπε ο Χριστός είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει κάτι που είπε ο Χριστός, το οποίο είναι, α το πούμε, να το, δι... να το δώσουμε λιγότερη σημασία, να πούμε, δεν περάζει. Αυτό είναι μια μικρή εντολή. Μην το πολύ προσέχεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος και αν το παραβείς. Διότι οι εντολές, πέραν από το ότι είναι αυτά τα οποία μας αποτρέπουν από την αμαρτία, δια των εντολών ενούμεθα με αυτόν που έδωσε τι εντολέ του Χριστόν. Και όταν ο άνθρωπο παραβαίνει τι εντολέ, κατ' ουσίαν παραβαίνει τον ίδιο και καταργεί τον ίδιο τον Χριστό. Διότι και ο Αδάμ στον παράδεισο δεν αρνήθηκε τον Θεό, δεν αρνήθηκε τον Θεό και εξέπεσε, αλλά την εντολή του Θεού παρέβηκε. Η παράβαση τη εντολή του Θεού έγινε αιτία τη πτώσεω. Ο Αδάμ δεν είπε κάτι εναντίον του Θεού ή να αρνηθεί τέλο πάντων την ύπαρξη και την παρουσία του Θεού. Ήταν ικανή και μόνη η παράβαση. Εντολής, η οποία θεωρείται και ας πούμε κάπως έτσι όχι και πάρα πολύ μεγάλη α πούμε έτσι ο Θεός είπε στους ποδοπλάσους από αυτό τον καρπό να μην φάτε δεν τους είπε προσέξετε να μην κάνετε αμαρτίες να μην κάνετε ξέρω εγώ κάτι σοβαρό τους έδωσε μια εντολή είναι απλή απλώς να προσέξουν να φάνε από όλα τα δέντρα εκτός από εκείνο το συγκεκριμένο Όμω αυτή η εντολή περιείχε την όλη υποταγή του ανθρώπου στην θεία εντολή στον Θεό και η παράβαση τη εντολή αυτή ήταν αρκετή και μόνη τη να διακόψει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και να συμπαρασύρει ολόκληρον το ανθρώπινο γένος ει τη φθορά και την αμαστία. Οι άγιοι άνθρωποι του Θεού και αυτό ο οποίο θέλει να αγωνίζεται, είναι αυτό ο οποίο δεν κάθεται να διαλέξει τη θα κάμψει στη ζωή του. Να πει, ξέρεις, ε, από όλη αυτήν την διδασκαλία του Χριστού ε, ε, διάλεξα τα πιο βασικά, ε, διάλεξα τα πιο κύρια, αυτά τα οποία μου αρέσουν, αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά και τα υπόλοιπα δεν πειράζει, είναι μικρά πράγματα, ε, δεν πειράζει για να τα παραβαίνουμε. Αυτή η συνείδηση του δεν πειράζει, αυτή η συνείδηση του συμβιβασμού, του τέλο πάντων να μην έχουμε ανακρίβεια στη συνείδησή μα κατ' ουσίαν επιφέρει ε, λαστασμένα πνευματικά αποτελέσματα. Το, το βλέπουμε αυτό το πράγμα στη ζωή μας και στην προσωπική μας ζωή, κάθε μέρα που βλέπουμε τα πολλά μας αμαστήματα και τις πολλέ μας αδυναμίες και τις πτώσεις μας και στους γύρω μας αδελφούς Ό,τι τελικά εκείνον το οποίο ο άνθρωπος ε, δεν, το, δεν το επισημαίνει και δεν το πολεμά και μάλιστα όταν είναι αρχάριος, όταν αρχίζει, και όταν είναι έως στην ηλικία, αυτό σιγά σιγά γίνεται μεγάλο και γίνεται μετά τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δηλαδή που είναι τώρα ένα μικρό χορταράκι, αργότερα θα γίνει ένα τεράστιο δένδρο και θα τον, θα τον προβληματίσει τον άνθρωπο, θα τον εχμαλωτήσει και θα δυσκολευθεί ο άνθρωπο να ελευθερωθεί από αυτό. Βλέπουμε στον εαυτό μα σημερινά πάθη και λαπτώματα που έχουμε που αν πιάσουμε την ιστορία τους θα δούμε ότι όταν κάποια στιγμή αρχίσαμε την πνευματική ζωή εκεί την ώρα δεν το προσέξαμε δεν το θεωρήσαμε σημαντικό ίσως είχαμε άλλα τέλο πάντων πιο καυτά πνευματικά προβλήματα και κάτι μας διέφυγε και αυτό παρέμεινε και ακόμα και σε ανθρώπους που προχωρούν στη πνευματική ζωή και Τέλο πάντων, θεωρούνται και πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπει κανεί κάποια ανθρώπινη μικρότητα που, εάν την ερευνήσει, θα δει ότι δεν το πρόσεξε και παρέμεινε μέσα από αυτό το πράγμα και έμεινε σε ένα στίγμα το οποίο το στιγματίζει. Μπορεί, παραδείγματο χάρη, να δει κάποιο έναν άνθρωπο τη Εκκλησία, να είναι άνθρωπο πνευματικό, να προσεύχεται, να αγωνίζεται. Να είναι, ξέρω εγώ, στην Εκκλησία να είναι πραγματικά καλό άνθρωπο, γνήσιο άνθρωπο, αλλά να είναι φιλάργυρο. Να μην μπορεί να αποχωριστεί από τα χρήματά του, να μην μπορεί να κάνει μια ανελεμοσύνη. Εκεί δυσκολεύεται. Και όταν το, ο, το αναλύσει κανεί, γιατί αυτό ο άνθρωπο τόσα χρόνια στην Εκκλησία του μείνει αυτό το κουσούρι, αυτό το ελάττωμα, θα δει ότι αυτό το πράγμα στην νυανική του και παιδική του ηλικία ακόμα, ο άνθρωπο δεν το πρόσεξε. Δεν το πρόσεξε να το πολεμήσει και το απολέμητο και αθεράπευτο. Αυτό που δεν πολεμήσεις δεν θεραπεύτηκε. Το άφησες και έβγαλε ρίζες γερές και ενώ τα άλλα όλα προχώρησαν έμεινε και αυτό σαν ένα μικρόβιο μέσα στο πνευματικών οργανισμών. Ή ο άνθρωπος μπορεί να είναι θυμόδη. Μπορεί να είναι πνευματικός άνθρωπος, μπορεί να οτιδήποτε, αλλά να θυμώνει εύκολα, να νευριάζει, να γίνεται σε εαυτού και να το καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό αλλά το έμεινε, αυτό το, το ελάττωμα το οποίο θα μπορούσε ίσως στην αρχή της πνευματικής ζωής να το έβγαζε πιο εύκολα που ήταν μικρό χορταράκι, τώρα που μεγάλωσε δύσκολα βγαίνει και δύσκολα το παραδέχεται κανείς έτσι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε ώστε η πνευματική θεραπεία που γίνεται δια των εντολών του Χριστού να είναι τελεία να μην έχει λυψάδε, να είναι ας πούμε να πιάνει όλο τον οργανισμό μας, όλο των πνευματικών οργανισμών, να μην αφήνει μικρόβια μέσα μας, γιατί αυτά τα μικρόβια, τα πνευματικά μικρόβια, κάποια στιγμή θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Θα μας δημιουργήσουν πυρετό, θα μα δημιουργήσουν κάτι ας πούμε στο, στη πνευματική μας εξέλιξη, το οποίο θα είναι αυτή η προσεξία, η οποία έχει ρίζα ότι εθεωρήσαμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο σημαντικό ότι είναι κάτι που μπορούμε να το παραβλέψουμε ίσως Άρα όλες οι εντολές του Θεού είναι αλήθεια και είναι ανάγκη να τηρούμε πάσα στι εντολά του Θεού δεν μπορούμε άλλες να κάνουμε και άλλες όχι όπως και στην ιατρική επιστήμη όταν παίρνουμε μια θεραπευτική αγωγή, δεν μπορούμε να διαλέγουμε εμεί ποια φάρμακα θα πίνουμε και ποια όχι και τι θα ακολουθούμε από την αγωγή που μας δίνει ο γιατρός. Ο γιατρός μας δίνει μία ολοκληρωμένη, ιατρική, ε, θεραπευτική αγωγή και οφείλουμε να την ακολουθούμε για θέλουμε η υγεία μας να είναι ολοκληρωμένη και να έχει συγκεκριμένα θεραπευτικά αποτελέσματα. Αδίκο καθεδίωξαμε, βοηθησόμε, λέει ο Δαβίδ. Αφού λοιπόν όλες οι αλήθεια, Τότε αυτοί οι οποίοι καταδιώκουν τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτην την κάθε άνθρωπο του Θεού, αδίκω τον καταδιώκουν γιατί αυτό θέλει να φυλάξει τι εντολέ του Θεού. Και δεν έχουν δίκαιο, η δικαιοσύνη δεν είναι μαζί του γιατί ο άνθρωπο του Θεού έχει σαν γνώμονα τη ζωή του το λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού. Και δεν έχουν δικαίωμα, δεν έχουν δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα να τον καταδιώκουν. Οι, οι δαίμονες και τα πάθη και η αμαρτία και οι άνθρωποι. Έτσι, ενώ αδίκος καταδιώκεται, επειδή ακριβώς αδίκος καταδιώκεται, για αυτόν τον λόγο δικαιούται και της βοηθείας του Θεού. Εθυμούμε ο Γέρον έλεγε, όταν πήγαιναν άνθρωποι και του έλεγαν «Γέροντα, έχω προβλήματα, με καταδιώκουν, με σικοφαντούμε τέλος πάντων με του έλεγε άδικα σε, σε ταλέπωρου. Λέει άδικα, βέβαια, αλλήλω. Ε, Δικαίω με κατηγορούν. Βέβαια, όλοι έχουμε αυτή την εντύπωση ότι οι άδικα μα κατηγορούν. Του λέει: Αν είναι άδικα που σε κατηγορούν, μην φοβάσαι να χαίρεσαι. Γιατί αυτό που αδίκω κατηγορείται και καταδιώκεται, αυτό δικαιούται τη θεία Βοηθείας. Αυτό ο άνθρωπο δικαιούται την θεία βοήθεια και ο Θεό οπωσδήποτε θα τον βοηθήσει. Δεν θα τον αφήσει διότι αδικείται. Και όταν αδικείται κάποιος ο δίκαιός Θεός και βοηθά των αδικούμενων άνθρωπο. Παραβραχή συνετέλεσά μεν τη γη. εγώ δε ουκέ εγκατέλειποντας εν Παρολίγον αυτός ο, ο, ο, ο διογμός θα κατάφερε να με οδηγήσει στον τάφο. Συνετέλεσά μεν εγώ δε ουκέ εγκατέλειποντας εν Ήταν τόσο σκληρό ο πόλεμο, τόσο δύσκολη η, η περιπέτεια αυτή την οποία υπέστη ο προφήτης από τους εχθρούς του Θεού που οδηγήθηκε μέχρι τον τάφο. Έτσι, παρολίγον να χάνεται η ζωή του ακόμα και η σωματική. Και ο άνθρωπος γεύεται τα πικρότατα νάματα του άδου, όπως λέει ο Άβάς Σάτ. Γεύεται ο άνθρωπος την πικρία εκείνη του θανάτου. Που φτάνει κανείς να πει ακόμα ε, να διερωτηθεί, α πούμε, τι είναι τελικά καλύτερο, να ζει ο άνθρωπος ή να μην ζει. Ήταν σε τόση δυσκολία σε αυτό το αμήλικτο ερώτημα εάν ο, ο απέσιος θάνατος είναι καλύτερος από την ζωή την οποία ζούμε. Και αυτό συμβαίνει στον άνθρωπον του Θεού ακόμα. Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι του Θεού περνούν καλά σε αυτόν τον κόσμο. Ε, δεν περνούν καλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεύθηκαν την θλίψη και την αδικία και τον διωγμό των ανθρώπων κατά κόρο, σε τόσο σημείο ώστε παραβραχή συνετέλεσά με την Δηλαδή έφτασα πρώτου χείλος του τάφου. Τόσο δύσκολη ήταν η περιπέτεια και η δοκιμασία των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Να μην νομίζουμε δηλαδή ότι ε, μέσα στην Εκκλησία θα αποκτήσουμε μια ευδαιμονία και ότι οι Άγιοι καλά είναι και εμείς, ας πούμε, ταλαιπωρούμαστε. Δυστυχώ, σε αυτόν τον κόσμο, τα πράγματα είναι ζυμωμένα με πολλές θλίψεις. Έτσι είναι, νομίζω, η ζωή όλων των ανθρώπων ιδιαιτέρως για τον Αγίο. Ο Θεός δεν τους απαλλάσσει από τις θλίψεις, αλλά πολλές φορές, για να αγωνιστούν ακόμα περισσότερο, γιατί έχουν δύναμη, επιτρέπει ο Θεός και μεγαλύτερες θλίψεις, για να γίνονται παράδειγμα σε εμά και να δίνουν το καλό παράδειγμα και σε εμάς τους υπολείπους που είμαστε αδύνατοι, αλλά και ήδη να λαμβάνουν περισσότερη χάρη και μεγαλύτερο στέφανο από τον δωρεοδότη Χριστόν. Ο διογμός λοιπόν αυτών των αδίκων οδηγούσε τον προφήτη άχρη του τάφου μέχρι τον θάνατο. Παρά όμως παρατάφτα. εγώ δε ούκεν κατέλυποντας σου. Αυτή είναι η αξία των Αγίων. Του ότι ε, έφτανα μέχρι το θάνατο όμως δεν εγκατέλειπαν ποτέ τις εντολές του Θεού παρέμεινα πιστοί άχρη θανάτου πιστοί άχρη θανάτου αυτό που λέει ο Κύριος γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσουσε τον στέφανο της ζωή. και λέει κανεί καλά δεν μπορούσε να μας δώσει στέφανο της ζωής να, να πεθάνουμε δηλαδή να φτάσουμε μέχρι το αμήν να μην έχουμε ένα άλλο πούμε, άλλο περιθώριο έτσι είναι ή βλέπει κανείς τους βιού των Αγίων, των μαρτύρων, μικρά παιδιά, νεαρές κοπέλες, κόρες, μικρές, 16 χρονών, 14 χρόνων, 3 χρονών, 20 χρόνων, με φοβερότατα μαρτύρια τα οποία που μόνο να τα διαβάσει ο άνθρωπος και φρύτει και λες, «Μα πώς είναι δυνατόν να αντέξει ο άνθρωπος σε αυτά όλα τα πράγματα» και αν αυτή η κόρη αρνεί το, τι θα γίνεται, φοβούμενη, αν την νικούσε η φυσική δηλία, της φυσικής της φύσης της και της ηλικίας της τι θα γίνεται η το θα την αρνήτω και θεός αυτή είναι δυστυχώς η, η πραγματικότητα θα γίνεις πιστός άχρη θανάτου θα παραμείνεις εκεί δεν θα υποχωρήσει. μπορεί να φτάσει λόγω ακόμα καμιά φορά και του ότι φυλά τις εντολές του Θεού όπως οι μάστηρες που, του ότι ήταν πιστοί χριστιανοί γινόταν αιτία θανάτου. Δεν τους οδηγούσαν για άλλους σκοπό στο θάνατο. Δεν ήταν παράνομοι άνθρωποι, δεν ήταν κακούργοι, δεν είχαν τίποτα εις τους. Το μόνο τους έγκλημα, εντός εισαγωγικών, είναι το ότι ήταν χριστιανοί. Και γι' αυτόν τον λόγο υπέστησαν εκείνο τα αφρικόδη μαρτύρια. Και παρέμειναν έτσι πιστοί, παρέμειναν αμετακίνητοι και ήξεραν ότι οδηγούνται στον τον θάνατο, γιατί φυλάτουν την εντολή του Θεού και πολλές φορές δεν τους έλεγαν να αρνηθούν τον Χριστό όχι, απλώς σου έλεγαν κοίταξε, ρίξε λίγο λιβάνι μέσα στα κάρβουνα, που καίνε μπροστά σε έναν είδωλο, μην πει τίποτα ρίξε μόνο λίγο λιβάνι μέσα να φανεί ότι εθυσίασες. και δεν το έκαναν. ή στου μαχαβαίους παιδάς που ομιλεί παλαιά διαθήκη τι τους είπαν εκεί ξέρετε φάτε χοιρινών κρέας Απαγορεύει ο Μωσαϊκό Νόμο. Τώρα χαρά στο πράγμα σου, δεν αρνείστε τον Θεό. Είναι μια παράδοση των Εβραίων, μια εντολή απλή, ξέρω εγώ, το όχι τόσο σημαντική, να καταλύσετε αυτή την, την νηστεία του χοιρινού κρέατο και να φάτε χοιρινό κρέα. Και είπαν όχι. Εμεί δεν παραβαίνουμε τη συνείδησή μα. Δεν παραβαίνουμε την εντολή του Θεού. Δεν έχει σημασία για μα πώ φαίνεται εξωτερικά αυτό το πράγμα. Και θανατώθηκαν και οι 7 παιδε, τα 7 αδέρφια, και η μητέρα του, ο δάσκαλός δάσκαλό Έχουμε μάρτυρες τη Εκκλησία οι οποίοι εμαρτύρησαν διότι αρνήθηκαν να καταλύσουν την Ιστεία. Ήταν η μέρα Παρασκευή και δεν δέχτηκε ο μάρτυρα να καταλύσει την Ιστεία και τον σκότωσαν. Και είναι μάρτυρα. Ενώ θα μπορούσε να πει: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα να σε Γιατί φάει λίγο κρέα και ύστερα Έτσι, όπω τα λέμε εμεί συνήθω. Ένα ε, πια λέει α πούμε. Στην κρουαζέρα, τι θα έτρωγα με φάγαμε και το βλέπουμε στην εξομολόγηση. Ελπίζω όσοι χαμογελούν να μην το έχουν πάθει. Είναι μεγάλη υπόθεση, ας πούμε, ο άνθρωπο να έχει ακρίβεια στη συνείδησή του και να έχει την μαρτυρία τη συνειδήσεω ότι παραμένει πιστό στην εντολή του Θεού και όλα αυτά που υφίσταται. Δεν τα για κανέναν άλλο λόγο, παρά μόνο γιατί, για την αγάπη του Χριστού. Ξέρετε πόση παρηγοριά έχει ο άνθρωπος μέσα στην ύπαρξή του, πόση παρηγορία από τον Θεό, όταν έχει αυτήν τη σφραγίδα, ότι αυτά που, που υποφέρω, αυτά τα οποία πούμε, ε, βασανίζομαι, δεν τα βασανίζομαι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί φυλάω την εντολή του Θεού και παραμένω πιστός στην εντολή του Θεού. Έχει πολύ παρηγοριά ο άνθρωπος σε αυτήν την περίπτωση και είναι έτοιμος να φτάσει άχτη θανάτου και έτσι να μην εγκαταλείψει τι εντολές του Θεού και να λάβει το στέφανο της ζωής προχωρούμε στο στίχο 88 κατά το έλεος σου ζήσομαι και φυλάξου τα μαρτύρια του στόματός σου σύμφωνα με το έλεος σου το πολύ έλεος σου αυτή η λέξη η, η περιεχτική το έλεος του Θεού που σημαίνει τα πάντα ό,τι μας δίνει ο Θεός δηλαδή η αγάπη του Θεού η ασπλαχνία του Θεού η, η δύναμη του Θεού η παρηγοριά του Θεού η, η παρουσία του Θεού όλα αυτά τα πράγματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το έλεος του Θεού και όταν λέμε Κύριε Σου Χριστέ ελέησόν με τα ενώ με όλα δηλαδή και βοήθησέ με και ενίσχυσέ με και φώτισέ με και θεράπευσέ με και σώσε με και στήριξε με τα πάντα το έλεος του Θεού είναι περιεχτικότατο και σύμφωνα λοιπόν με, αυτή, με το έλεος του Θεού με την παρουσία του Θεού με τον ίδιο τον, ίδιο τον Θεό ακριβώς ζούμε κι εμείς και υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο και παρακαλούμε τον Θεό να μας ζήσει κατά το έλεος Του να μην πεθάνουμε μακριά από τον Θεό γιατί αυτός που είναι μακριά από τον Θεό Όνομα έχει ότι ζει αλλά είναι νεκρός, αυτός που δεν είναι κοντά στον Θεό <coughs> μπορεί να φαίνεται ζωντανός, να κινείται, να τρώει, να πίνει, να γελά, να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο αλλά η ψυχή του είναι νεκρή και αυτός που είναι κοντά στον Θεό αυτός ζει, αυτός υπάρχει γιατί ο Θεός είναι η ζωή του κόσμου, ο Χριστό είναι η ζωή των ανθρώπων, εγώ είμαι ο Ιωδώς και η ζωή και η αλήθεια. Αυτός που έχει μετοχή στον Χριστό και αγαπά τον Χριστό, αυτός πραγματικά ζει εξεπέρασε τον θάνατο και ζει όχι μόνο σε αυτή τη ζωή αλλά θα ζει αιώνια μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις ζωή αυτος ο άνθρωπος που ζει κατά το έλεος του Θεού εξεπέρασε το θάνατο θάνατος αυτού και την κυριεύει και μεταβέβηκε εκ του θανάτου ζωή και αυτόν ο θάνατος δεν έχει πλέον καμιά δύναμη, είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός το οποίο μας οδηγεί στην μεταθάνατο ζωή και τίποτα περισσότερο. Καταργεί το θάνατος για τον άνθρωπο του Θεού. Όταν λοιπόν το έλεος του Θεού μας περικυκλώσει και μας ζωογονήσει και μας θρέψει και μας κρατήσει σε αυτήν τη ζωή, τότε και εμείς φυλάχτουμε τα μαρτύρια του στόματος του Κυρίου. Φυλάχτουμε την μαρτυρία των εντολών του Θεού. Εις αιώνα Κύριε ο Λόγος Σου διαμένει εν τ' γενεάν και γενεάν η αλήθειά Σου. Εις αιώνα παραμένει ο Λόγος του Θεού Αναλύωτο. Και σε κάθε γενεάν η αλήθεια του Θεού είναι ίδια. Βλέπετε τι εκπληκτικό πράγμα έχει η Εκκλησία. Κάθε θεωρία ανθρώπινη, κάθε ιδεολογία πρέπει να ανανεώνεται. Έτσι, κάθε 50-70 χρόνια, άσε που δεν ζουν και τόσα πολλά χρόνια, οι θεωρίες των ανθρώπων πάνε μια-δυογενναίες αν πάνε κιόλα. Κάποια στιγμή ξυφτίζουν, διαλύονται, χάνονται, εξεπερασμένες, αλλά α πούμε ότι έχουν ανάγκη οι ανθρώπινες δικαιολογίες, οι ανθρώπινες ιδεολογίες να ανανεώνονται κατά καιρού Μερικά πράγματα να τα αλλάζουν, μερικά πράγματα να προσθέτουν μερικά πράγματα να αφαιρούν και να γίνεται μια ανανέωση αυτό το κάνουν και οι αιρετικοί και το συνηθίζουν πολύ της μόδας στους μάρτυρες του Ιεχώβα κάθε λίγα χρόνια αλλάζουν και τις διδασκαλίες τους έτσι για να μην πλήττουν όμως η εκκλησία παραμένει στα ίδια πράγματα βλέπετε διαβάζομαι τώρα ένα κείμενο που είναι τρεις χιλιάδων χρόνων Μπορείτε να το καταλάβετε, να το εννοήσουμε ότι διαβάζομαι κείμενο που είναι 3.500 χρόνων και είναι σύγχρονο και μιλά για πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα και περιγράφονται εμπειρίες μέσα στο κείμενο αυτό που είναι οι ίδιες οι εμπειρίες που ζει ο καθένας μέσα στην εκκλησία, χωρίς καμία διαφορά. Όποιο από εμά έχει εμπειρία πούμε, της Χριστόπνευματικής ζωής διαβάζοντας το ψαρτήριο, θα δει τον εαυτό του μέσα. Θα δει το πώ λειτουργεί μέσα του όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η υπάλλη, όλη αυτή πούμε, η διαδικασία της πνευματικής αναγέννησης, την οποία περιγράφει ο Δαμίδς, θα την δει στον εαυτό του. Και θα την δει και πριν 500 χρόνια, και πριν 1000 χρόνια, και πριν 2000 χρόνια, και πριν 3000 χρόνια που είναι το ψαρτήρι. Διότι στην Εκκλησία τα πράγματα δεν αλλάζουν ο Λόγος του Θεού παραμένει εν το γενναιάν και γενεάν η αλήθεια του Κυρίου δεν αλλάζουν τα πράγματα του Θεού είναι αλήθεια η οποία απεκαλύφθη εις τους ανθρώπους και είναι αναλύωτο. και επειδή είναι αλήθεια ακριβώς και δεν είναι ψέμα η αλήθεια δεν έχει ανάγκη να αλλάξει ποτέ η αλήθεια δεν αλλάζει η αλήθεια είναι αλήθεια το ψεύδο αλλάζει το, το, το, το μάταιο αλλάζει το ανθρώπινο αλλάζει η αλήθεια δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να πράγμα να είναι σήμερα αλήθεια και αύριο να ψέμα. Δεν γίνεται σήμερα να, να είναι ε, ψέμα και χθε να ήταν αλήθεια και μεθαύριο πάλι να είναι ψέμα. Δεν μπορούν αυτά τα πράγματα. Παραμένουν αναλύοντα. Έτσι, ει τον αιώνα, ο λόγος του κύριου παραμένει και ει γενεά και γενεά η αλήθεια αυτού. Πολλοί λένε, ε, μα πρέπει η Εκκλησία να ανα, ανανεωθεί, να κάνει, ξέρω εγώ, να, να, να, μερικά πράγματα να διώξει, να τα αλλάξει, τώρα ξεπερασμένα πράγματα. Δεν είναι έτσι αδερφοί μου. Ο Λόγος του Θεού παραμένει στον νεό αναλύοντος. Η μέθοδη που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μάλιστα. Μεθόδους μπορούμε να αλλάξουμε, έτσι. Παλαιότερα κήρυπταν ξέρω εγώ μέσα στο σπίτι, μέσα στο σπήλαιο, σήμερα κήρυπταν μέσα των ναών, ε, σήμερα έχουμε ραδιόφωνα που τα χρησιμοποιούμε, α πούμε, δεν υπήρχαν παλαιότερα. Σήμερα έχουμε μέσα διάφορα που τα χρησιμοποιούμε, αλλάζουμε τις μεθόδους μας αλλά δεν αλλάζουμε το νόημα και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτά δεν αλλάζουν, γιατί αν αλλάξουν, τότε το αποτέλεσμα που θα έχει ο άνθρωπος θα είναι ψεύτικο. Διότι δεν θα θεραπεύσουμε τον άνθρωπο μετά, δεν μπορεί να πεις νου γιατρού, ξέρεις γιατρέ μου, ε, τώρα άλλαξε την θεωρία σου πούμε, ε, και κάνεις σύγχρονα πράγματα. Αυτά που είναι αποδεδειγμένα ιατρικά είναι αποδεδειγμένα. Μόνο εκείνα που δεν είναι αποδεδειγμένα αλλάζουν. Η Εκκλησία αλλάζει μεθόδους, αλλάζει τρόπον που εκφράζεται, αλλά δεν αλλάζει ποτέ την αλήθεια του Κυρίου. Δεν μπορείτε να αλλάξει. Αυτό είναι αναλύωτο. «Εσαι μελίωσα στην γη και διαμένη στον αιώνα, τη διατάξη σου διαμένη η μέρα ότι τα σύμπαν τα δούλα διότι θεμελίωσες την γη και διαμένεις τον αιώνα και με, την, με τον Λόγο Σου και με τη διαταγή Σου διαμένει η ημέρα διότι τα πάντα είναι δούλα σε Σένα τα πάντα υπακούνεις στον Θεόν ε, μας ανάγει μέσως σε αυτήν την παντοδύναμον ε, φύση του Κυρίου ο οποίος έκαμε τα πάντα και τα πάντα υποτάσσονται στον Θεόν και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι για μας Πόσο σημαντικό είναι για μας να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αυτή την ακλόνητη πεποίθηση, την ακλόνητη εμπειρία ότι η σχέση μας με τον Θεόν αυτόν δεν είναι σχέση με έναν Ων το οποίο είναι, ξέρω, ένα καλόν Ων αλλά είναι με τον Θεόν ο οποίος δημιούργησε τα πάντα εθεμελίωσε την γη και διαμένει η μέρα και τα σύμπαντα είναι δούλα δικά του Θεού είμαστε τέκνα αυτού του Θεού ο οποίος έκαμε τα πάντα εκ του αυτού του παντοδυνάμου Θεού που ενίκησε και και παραμείνει ω κύριος τον πάντων άρα και εμείς ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος αφού είναι παιδί αυτού του Θεού αισθάνεται αυτήν την, την δύναμη αισθάνεται αυτήν την, την καλή να πούμε υπερηφάνεια, έτσι, την υπερηφάνεια στον το έτσι αυτήν την τιμητική τη θέση που του έδωσε ο Θεός να είναι κύριο τη φύση, να μην είναι μίζερος να μην είναι δούλλο στον φόβο και στην μιζέρια και στη φτώχεια, αλλά να είναι κύριο των πάντων και να γίνεται και αυτό κατά χάρη όπω είναι ο ουράνιος ο Πατέρας του Θεό. Η μία ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινόση εάν ο νόμος σου δεν θα ήταν μελέτη μου, τότε θα χανόμουν μέσα στην ταπείνωσή μου, μέσα στην αδυναμία μου. Μου παρέμεινε ως μοναδικό, ε, ως μοναδικό σωσίβιο το ότι μελετούσα τον νόμο σου. Το ότι ο νόμος σου ήταν μελέτη μου, ήταν δηλαδή μέλημά μου, ήταν το ενδιαφέρον μου, ο νόμος του Θεού και αυτό το πράγμα με κράτησε και δεν χάθηκα διότι η αδυναμία μου η αθρόπινη μαδυναμία είναι τόση που ήταν αρκετή να διαλυθώ λόγω των πολλών περιπαιτειών που πέρασα το ότι όμως μέσα στο, μέσα στο πέλαγος των θλίψεων μέσα στο πέλαγος των πειρασμών εμελετούσα τον νόμο του Θεού και η καρδιά μου και ο νους ήταν στον Θεό και αυτόν τον λόγο και δεν χάθηκα ούκα πολλόμι εν μου εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε σε με δεν θα ξεχάσω ποτέ εις τον αιώνα τα δικαιώματά σου γιατί με αυτά με έζησες έτσι ο άνθρωπος ο οποίος εγεύθηκε την αγάπη του Θεού εγεύθηκε την σωτηρία που του δίνει ο Θεός, αυτός ο άνθρωπος δεν ξεχνά ποτέ ποτέ την ευεργεσία του Θεού ή δεν, ή δεν πρέπει να ξεχνά τουλάχιστον Παραμένει μέσα του αυτή η μεγάλη εμπειρία ότι ο Θεός με, με έσωσε και με διεφύλαξε ο Θεός. Δεν με άφησε να χαθώ. Αυτή, αυτή η αίσθηση γεννιέται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων όταν αρχίζουν την πνευματική ζωή και ανοίξουν τα μάτια τους και δύο ο άνθρωπος που ήταν προηγουμένος και πόσε πνευματικές περιπέτειες πέρασε, σε πόσες αμαρτίες μπήκε και υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να καταστραφεί ο άνθρωπος και όμως ο Θεός δεν τον εγκαταρρύψε με έναν τρόπο μυστικό ο Θεός ήταν παρόν και τον έσωσε κάθε φορά και τον διεφύλατε και τον έβγαζε πέρα γιατί Διότι ο Θεός δεν ήθελε να χαθεί αυτός ο άνθρωπος γιατί μέσα στο βάθος του ανθρώπου υπήρχε η καλή διάθεση υπήρχε η καλή, η καλή πρόθεση να σωθεί ο άνθρωπο, να μην χαθεί αυτό το πράγμα μας ενθαρρύνει όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας που μας πνίγουν τα πάθη μας και οι δυσκολίες μας και οι αμαρτίες μας τότε στρεφόμαστε πίσω και βλέπουμε την ευεργεσία του Θεού βλέπουμε ότι ο Θεός δεν μας εγκατέλειψε ποτέ ποτέ δεν μας εγκατέλειψε ο Θεός και να θέτουμε στον εαυτό μας αυτό το ερώτημα να του λέμε όταν μας πλησιάζει η απελπισία να λέμε στον εαυτό μας καλά μέχρι σήμερα σε τόσο χρονόν άνθρωπος επέρασες τόσες περιπέτειες και τόσες δυσκολίες σε εγκατέλειψε ο Θεός καμιά φορά σε άφησε ποτέ ο Θεός μόνος σου δεν σε έβγαζε πάντα ο Θεός Πέρα, σε έβγαζε ο Θεός νικητή ή έστω αδιαλόβητο από την περιπέτεια από τότε που σου μικρό παιδί και δεν καταλάβαινε. και κινδύνευες από το πιο μικρό κίνδυνο και όμως μια δύναμη σε σκέπασε και δεν σε άφησε να χαθεί. Μέχρι τα νεανικά σου χρόνια, μέχρι την πορεία της ζωής σου ολόκληρη, ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε ουδέποτε. Άρα, ούτε τώρα θα σε αφήσει ο Θεός. Δεν σε φύλαξε ο Θεός για να καταστραφεί τώρα. Σε φύλαξε ο Θεός ακριβώς για να σωθείς και να διαμένεις κι εσύ μαζί με τον κύριο στον αιώνα. Άρα, πρέπει να έχει ελπίδα, να μην απελπίζεσαι. Ο ίδιο Θεό είναι. Ο χθεσινός Θεός είναι και σημερινό Θεός, είναι και αυριανός Θεός. Ο ίδιος Θεός με την ίδια αγάπη, με, το, με την ίδια στοργή, με την ίδια δύναμη, με την ίδια μπρόνοια, ήταν και χθες και προχθές και από την πρώτη στιγμή της υπάρξει σου μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα να ελπίζεις επί κύριο, να δώσεις την ελπίδα σου στο Θεό και να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψει. Και έτσι κι εσύ δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσεις αυτά, αυτή την ευεργεσία του Θεού. Να μην την αφήνει να φεύγει από μέσα σου. αλλά να τη θυμάσαι για να παίρνεις δύναμη εις τον δικό σου αγώνα. Σώσ ήμι εγώ σώσω με ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Ακριβώς μας έσωσε ο Θεός και έσωσε και τον προφήτη διότι ήταν δικός του. Σώσ ήμι εγώ. Είμαι δικό σου λέει ο προφήτης γι' αυτό να με σώσει. Μπορούμε να άραγε να πούμε κι εμείς εις τον Θεό ότι είμαστε δικοί Του. Έχουμε αυτή την συμμαρτυρία της συνειδήσεώς μας που να σταθούμε μπροστά στον Χριστό για να Του πούμε Κύριε εγώ είμαι δικός σου ολότελα. Εάν το έχουμε τότε πράγματι μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο προφήτης. Αλλά Εάν η καρδιά μας είναι δοσμένη και σε άλλα πράγματα, εάν αφήσουμε τον εαυτό μας να, να δουλέψει έτσι ειλικρινά και αν το δούμε τον εαυτό μας με αντικειμενικότητα, θα δούμε ότι η καρδιά μας είναι εχμαλωτισμένη σε πολλά πράγματα. Είτε στην ύλη, είτε στην φιλιδονία, είτε στη φιλαυτία, είτε στον εγωισμό μας, στην μα, μας, σε οτιδήποτε άλλα πράγματα. Πώ μπορούμε να πούμε του Θεοτήμα, Εγώ είμαι δικό σου. Πώς είμαι δικό σου, αφού ε, η καρδιά μου ε, έχει κι άλλα πράγματα μέσα. Δεν είναι μόνο ο κύριο με στην καρδιά μου. Δεν βασιλεύει ο Χριστός με στην καρδιά μου. Δεν είμαι, δεν είμαι απόλυτα δικός σου. Έχει κι άλλους αφέντες μέσα μου. Έχει κι άλλα πράγματα. Με λίγο και η φιλιδονία, με λίγο και η φυλαργυρία, με λίγο και η φιλαυτία μου, να μην μάθω τίποτα, ξέρω εγώ, να τον εαυτός μου, η περηφάνεια μου. Χίλια δύο πράγματα με εκμαλωτίζουν. Άρα, δεν μπορώ να έχω αυτήν τη μαρτυρία τη συνειδήσεως, ότι είμαι απόλυτα δικός του Θεού. Και είναι καλό να μην τρέχουμε να αυταπάτες. Είναι καλό να κρίνομαι τον εαυτό μας, σε αυτήν τη ζωή, για να μην εκπλαγούμε την ώρα της κρίσεως. Δηλαδή, να του κάνουμε του αυτό αυτού μα ένα δικαστήριο, να το έτσι να ησυχάζουμε και να το βάζουμε κάτω σε μια ώρα ησυχία πνευματική και να πούμε: Έλα εδώ να δούμε, ανήκει αποκλειστικά στον Χριστό, ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν, αγαπά τον Χριστό με όλη σου την ύπαρξη. Δεν έχει τίποτα άλλο που να διαμελίζεται η αγάπη σου προς τον Θεό και εκεί ο εαυτό μα να μας απαντήσει, να Τον αφήσουμε να μας απαντήσει ή ακόμα αν θέλετε ο Πολιό Ιωάννης της να Τον αναγκάσουμε να μας απαντήσει, να μας απαντήσει που είναι δοσμένη η καρδιά μας δεξιά-αριστερά και τουλάχιστον να στενάξουμε, να ταπεινωθούμε, να παρακαλέσουμε τον Χριστό να βασιλεύσουμε στην καρδιά μας, έτσι να βασιλεύσουμε στην ύπαρξή μας να, να πούμε κι εμείς αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του ιού και του Αγιού Πνεύματος Πού είναι ευλογημένη η Βασιλεία Οι Άγγελοι και οι Ουρανοί ευλογούν τον Θεό Αλλά και δική μας ύπαρξης Να ευλογήσει την Βασιλεία του Θεού στον εαυτό μας Να βασιλεύσει ο Θεός πάνω μας Να είναι Αυτός ο Βασιλεύς μας και ο Θεός μας Ώστε κι εμεί να μπορούμε να το πούμε ότι κοίταξε Κύριε σώσει εγώ σώσομαι είμαι ολότερα δικό σου να με σώσεις μου κάνει εντύπωση και μια φορά τέρχονται μικρά παιδάκια να εξομολογηθούν τα ερωτώ συνήθω, αγαπάς τον Χριστό λέει ναι αγαπάς τον Χριστό πιο πολύ από όλα τα πράγματα του κόσμου του; λέει μάλιστα τον αγαπάς τον Χριστό πιο πολύ και από τον μπαμπά σου και τη μάμα σου εκεί βλέπεις το μωρό σκέφτεται άλλα μωρά λένε το ίδιο Κύριε το ίδιο άλλα λένε ε, δεν ξέρω ή μερικά λένε ας πούμε εντάξει μερικά λένε ναι ίσως το λένε έτσι αλλά βλέπεις το αυτό το παιδάκι παρόλο που είναι μικρό μπορεί να απαντήσει βλέπει ας πούμε μέσα του την αγάπη του ε, το Θεό εντάξει δεν τον είδε ακόμα το μωρό το Θεό τον πατέρα τον βλέπει, τη μάμα την μάμα τη βλέπει το Θεό και όμως είναι καλό να θέτει κανείς αυτό το ερώτημα, έτσι να προβληματίζεται ο άνθρωπος για να αγαπά τον Θεό πραγματικά σωστά. Και όταν έρχονται άνθρωποι και κλαίει και οδήρεται διότι έχασε ξέρω εγώ το πρόσωπο που αγαπούσε. Κατά πάντα ας πούμε ε, συμπαθείς ο πόνος του ανθρώπου, έτσι αγαπούσε ένα πρόσωπο Ήθελα να παντρευτεί, ξέρω εγώ, το αγαπούσε, προσδοκούσε κάτι από αυτό το πρόσωπο. Κάποια στιγμή το έχασε και κλαίει, οδύνεται, πονεί, είναι, είναι απαρηγόρητος. Και εάν τον ερωτήσεις, έχει δίκιο να κλαίσεις, βέβαια, ένα πρόσωπο που αγαπούμε, ασφαλώς, είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, είναι ένα τραύμα να χάσεις κάποιον άνθρωπο που αγαπάς. Αλλά άραγε, αγαπούμε και τον Χριστό κατά τον ίδιο τρόπο που αγαπάμε αυτό το πρόσωπο. Ένας Άγιος έλεγε, Κύριε, σε παρακαλώ με σε αγαπήσω τουλάχιστον όπως αγάπησα την αμαρτία. Είναι μεγάλος λόγος, έτσι. Δηλαδή, καμιά φορά αγαπούμε πράγματα, πάθη, αμαρτίες, ο νους είναι εκεί όλη μέρα. Είναι, ξέρω, το εντρίφημα του νόου μα η αδολεσχία μας, η αμαρτία, το πάθος μας, χίλια δύο άλλα πράγματα και ας γίνει μέτρο εξαντιθέτου τα και μέτρο σύγκρισης, το να αγαπούμε τον Θεό τουλάχιστον όπως πολλές φορές δείξαμε ότι αγαπήσαμε την αμαρτία και έκαναμε πολύ κόπο για να επιτύχουμε αυτό το οποίο ήταν πάθος και ήταν αμαρτία. Άρα λοιπόν, όταν ερωτούμε τον εαυτό μας για να στον Χριστό, πρέπει να περιμένουμε την απάντηση και να τον ρωτούμε, να κρίνουμε τον εαυτό μας Οι Άγιοι δεν κρίνονται μετά τον θανάτον τους γιατί έκριναν τον εαυτό τους σε αυτόν τον κόσμο. Τον έβαλαν στο δικαστήριο και του είπαν: Έλα εδώ, κοίταξε, κάτσε στο, στο εδόλιο του κατηγορουμένου και απάντησε μου. Αγαπά τον Χριστό, με όλη την διάνοια, με όλη σου την ψυχή με όλη σου την καρδιά, είναι είσαι έτοιμος να πεις Χριστέ μου εγώ είμαι εξ ολοκλήρω δικός σου και είμαι έτοιμο να κάνω το θέλημά σου δεν είναι απόλυτα σίγουρο θυμάμαι στο, στο Άγιον που όταν είμαστε ο γέροντας μας έλεγε να κάνουμε αυτό το δικαστήριο στον εαυτό μας και να λέμε έτσι να πιάνουμε τη ζωή μας στον εαυτό μας και να λέμε κοίταξε έχει κάτι στη ζωή μου το οποίο είναι παράβαση στον εντολών του Θεού Έχω κάτι στο δωμάτιό μου το οποίο είναι ιδιορυθμία είναι χωρίς ευλογία είναι έξω από την υπακοή είναι έξω από την μοναχική πολιτεία κάνω κάτι λέω κάτι ενεργό με έναν τρόπο έστω και έναν τρόπο που είναι με χωρίζει από τον Θεό και έτσι να κρίνουμε τον εαυτό μας να μάθαμε τον εαυτό μας να τον δικάζουμε, να τον κρίνουμε. για να αποφύγουμε την κρίση αλλά και για να διορθωθούμε μοιάζομαι με τον άνθρωπο ο οποίος πάει στο γιατρό συχνά και κάνει εξετάσεις γιατί θέλει να δει που πάει η υγεία του και θέλει να δει τι γίνεται με την υγεία του εκείνος που δεν κάνει εξετάσεις ποτέ μπορεί να νομίζει ότι είναι υγιής αλλά θα βρουν το αποτέλεσμα στην νεκροψία τουλάχιστον ο άλλος το ξέρει πριν και προλαμβάνει ας πούμε ό,τι μπορεί να προλάβει Εδώ, ετελείωσε η, η ώρα μας, νομίζω δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε, να κάνουμε την προσευχή μας και σιγά σιγά να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως το, του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, Πρεσβείες της Παναχράντου Σου Και πάντου των Αγίων Αμήν Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Ελέησουν ημάς Αμήν Καλό βράδυ και καλή χρονιά Εύχομαι σε όλους